Έλα, ρε μου, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Άκου τι έχω δει. Προτριβή ημέρα είδα ένα αμάξι του άκτορα έξω από το μέγαρο Μαξίμου. Πράκτορα. Α, του άκτορα, του άκουσα. Πράκτορα. Άκ... Δεν πιστεύω. Μέχρι και τη ράμπα να την έφτιαξε ο Μπόμπολα στο Μαξίμου. Δεν νομίζω. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι. Να σου έπαιρθα... πω τώρα, είναι τυχαίο που το όνομα άκτορα είναι το δεύτερο συνθετικό τη λέξη πράκτορα. Δεν νομίζω. Αλλά να φανταστεί ότι η διαπλοκή δεν πιστεύω να είναι μέσα στο μέγαρο Μαξίμου. Δεν πρέπει να έχει περάσει από εκεί και Πρέπει κατά τύχη να τους πήραν να φτιάξουν τη ράμπα για να ανέβει ο σήμερα. Έγινε διαγωνισμός φαντάζομαι. Και να σου πω και το πιο ωραίο. Ο επόμενος που θα περάσει με ένα πηρικού ο Γερμανός θα το βάλει μαλακά διόδια εκεί πέρα. Ακούω χθες την ομιλία του Τσίπρα στη Βουλή και λέει για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής να αυξηθεί ω. δόε. Αυτή είναι η αριστερά. Έτσι θα γίνει η το είπε αυτό, ανατρο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 Έλα ρε Αποστόλλι, από, από τι 1 η ώρα που σπάθω μαζί μου να σου βρούμε να πάμε. Λοιπόν, επειδή σε καλό μέρε και πέρασε το θέμα, ήθελα να σου πω λίγο για τον Κυριακό. Έχω μια λύση και μια εξήγηση. Η λύση είναι τα ψυχοφάρμακα που έχουν φορτώσει σε όλο τον κόσμο. Ένα 50-60% του κόσμου παίρνει ψυχοφάρμακα για να μπορεί να τα απεξέλθει στην καθημερινότητά του. Δεν τα έχει ανακαλύψει, να πάρει κανένα να μπορέσει να κοιμηθεί. Άμα θέλει να σπάρει και ένα κουτί ολόκληρο, να κοιμηθεί μια και καλή, και αυτό και οι υπόλοιποι να δυσυχάσουμε. Και η εξήγηση που δίνω είναι ότι μάλλον τα έχουν αειπνεί στα βράδια, δεν κοιμουν. Τα βραδιά και κοιμούνται τη μέρα σαν τα βόδια και τους του δίνουν εκεί να υπογράψουν και υπογράφουν ότι να είναι με κλειστά τα μάτια. Ναι, ελαποστό, επιτέλου. Έλα. Τόση ώρα παίρνω τηλέφωνο, μισή ώρα παίρνω. Σιγά μου, μισή ώρα. Και τι έγινε πέρα μισή ώρα, χρεώθηκε δε χρεώθηκε, που το άκειε. Αφού είχα λογοθεί και μου φω και το άγχο φαντάζεσαι, δηλαδή. Είδε. Και σε δημόσιο τη περισία να έπαιρνω, θα το έχω δικώσει Λέγε μου για μου ερωτήσει τώρα. <στονίκομαι> θα μα κάνει <στονίκομαι> και κριτική, Τσόκαρο! Ευγριαστεί. Ναι! Καλά, πήρε να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Μπράβο. Και να ρωτήσω, από το Σεπτέμβριο θα σα δούμε στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Δολάρια, δεν χρειαζόταν να βγει να το πει ότι είναι αυνανιστή ο φερόμενο ο Το ξέραμε. Όμως αυτοί οι οποίοι τον ψήφισαν και συνεχίζουν να τον ψηφίζουν είναι σίγουροι είναι 10 φορέ περισσότερο αυνανιστέ από ότι είναι αυτό. Ναι, αλλά δεν κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει ο Αντώνη στο κεφάλι του. Δεν, το δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Πρέπει να σπάσουμε δύο πλευρά για να το κάνουμε. Ναι, αλλά αυτό μαθημένο στην κολοτούμπα, Ακόμα, είναι χειρότερη από αυτόν, δηλαδή. Ναι, ποιο είναι, ο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Τέταρτη αποστολή μεγάλα να πούμε. Λοιπόν, σε ακούω και στο ίντερνετ και στο ραδιόφωνο. Κάτσε να ραδιόφωνο. Στο ίντερνετ, πού δηλαδή? Ε? Στο ίντερνετ, πού δηλαδή, μια και το ανέφερε. Εδώ, στο YouTube Στο YouTube κατρακιόζει. Ελληνοφρένια Εκεί θα ακούς μόνο. Ναι, πρέπει να Με κατέρια λέει, δεν ξέρω Το γα***ς η δεν μας γα***ς άλλο Όχι τα δικά μας έκοψε, εμείς δεν θα ξαναγα***σουμε Και πάνω που είχαμε συνηθίσει Στο χωριό μου, παλαμάρι λένε Αυτός που έχει μεγάλη π...". Και στην πόλη το ίδιο λένε Σε παρακαλώ πάρα πολύ Για την παρασκευή θα ήθελα Το τραγούδι για τον Σωτήρη Πέτρουλα, <ΣΣΣΣ> <σοτήρη> Πέτρουλα Σωτήρη Πέτρουλα ripetula se pure olla brachius se pure il lettergia se pure olla brachius se pure il lettergia I για την Παρασκευή. Ναι. Αν αυτό το που δεν κοιμάται στα βράδια το μισοτάκι και καπάκι από πάνω το Ξοδούλο Το κλασικό, Α, ε. Βράδια. Προδοτύπησης. Ναι, ευχαριστώ. Για <laughs> χαρά. Υπάρχει όμως μια δικαιοσύνη. Ναι. Εάν πρέπει να επιλέξω δύσκολη αποφάση πολύ δύσκολη στις ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τι αποφάσεις. Δεν τώρα πια τα βράδια Κοιτά δικά σου τα σημάδια Τσακλαγιαγγύλ εδώ Δεν αρεβαίνετε μου λέει στον έβδομο όρο Φορα πάρω με ένα οίσκι Γεμίζει η ζωή μου με καπνούς και με σκοτάδια Και σωρούς από μπακέταδια Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια Ε, έλα, τι έγινε, δεν κοιμάται Σε δεβαίνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτέ τι αποφάσει. Δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτέ τι αποφάσει. Για παραγγελιά για αύριο γίνεται Ρίγωρα. τα νερά τη μαγούλα. που πάσαμε. Παραγγελιά για την Παρασκευή. Λέγε. Μαγούλα. Θα δούμε. Εγείρονται εκεί με τη μαγούλα, ρε φίλε. Βάλε τα νερά τη μαγούλα, ρε να γελάσουμε. Τα νερά τη μαγούλα, βάλε μου, Αποστόλη. Τα νερά τη μαγούλα. Αποστόλης? Ναι, ναι. Αποστόλη να σε γλύψω ή να ζητήσω μια παραγγελία Γιατί το ένα να αποκλεί το άλλο. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε, είναι παλιό αλλά επειδή είμαι από παλιούς, τη μαγούλα την Παρασκευή Αμάν, θα... με έχετε ζαλίσει με τη μαγούλα πια Αφού ήταν απίθανη η μαγούλα Ε, είναι και επειδή είναι απίθανη κι άλλα να απίθανα, δεν τα ζητάτε Ε, και την πυράνη ήταν απίθανα, τη μαγούλα δεν έχει πολύ γέλιο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 Είναι όχι κουμπά, είναι που είναι πολλά τα νερά, έχεις πάσει αγωγούς! Επήγεται μελεκάν, τι να πω! Καλά μαλακίας είσαι! Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά! Και πει σε ποιον πειρά, το όνομά σου πώς είναι! Στράτος, Τζόρτζογλου! Θα σε γάξω! Το νερό να μαζέψει! Άντερε, έχει μαγγεινά σου, μαγεινά <ΣΣ>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 Τι έτοιμόγενη σου είναι Δε σου είπα να μαζέψει τα νερά με τον κουβά Άρε, γα... να...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 Βάλει στο θέατρο Χόρν για όλε τι δρομοπασότητε που υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία. Παρακαλώ. Ναι. Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.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 Ναι, ναι, όλο το θέατρο, δικό σα. Τι λέτε? Καλέ, ναι. Εγώ νόμιζα μια παράσταση. Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σα δίνουμε. Είμαστε και νεότερο σταθμό. Αν παίρνατε σε κανένα μικρό, ναι. Αλλά πήρατε στον πρώτο σταθμό. Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω. Όπω δεν το πιστεύετε, σα κλήρωσε λαχείο, σα λέω. Μη χειρότερο. Είστε οι ένα στο εκατομμύριο. Μία. Δηλαδή, το θέατρο χώρο που είναι. Τι σα μοιάζει, είναι δικό σα τώρα, θα το βρείτε αυτό, δεν έχει σημασία. Αν δεν σα βολεύετε να το πάρετε. Εντάξει. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Η το χέρι στην καρδιά. Ναι. Διαπίστοσε κιόλα. Ναι. Έχετε ψηφίσει Πασό, σίγουρα έτσι. Ναι. Άλλη μόνο. Εντάξει, Χάρικα που τα λέμε. Να είστε καλά. Πάντα τέτοια, ε. Ε, καλά. Κάθε. Αντεγια.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 You know where the tourists can't give you myself Compassion's just a word and the words and a texture on your shell The to you it seems it's just black and blue All the best psychotic lovers in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 Γιατί? Είναι εκπρόσωπο των Γουναράδων και τώρα βγήκε η Άδη και λέει για του Γουναράδε. Εννοείται ότι αύριο θα παίξει στο Γουναρά, ε! Έχετε λησάξει όλε. Κανόνησε να μην τον παίξει. Θα τον παίξω κι εγώ. Μια παραγγελία για αύριο. Λέγε. Βάλε εκεί που τσακώνεσαι με το Γουναρά που του λε από πού παίρνετε το Βέρμα και κάτσε να φωνάξω τη ΔΕΔΕΕΦ. Και βάλει την άλλη τη βουλευτή να λέει Αφήστε ήσυχου του Γουναράδε! Αφήστε ήσυχου του Γουναράδε! Φτιάχτο ξέρει. Εννοείται αύριο γουναρά, έτσι. Σχεδόν το ζήτησε η ίδια αφιέρωση. <laughs> έτσι ακριβώ. στα γουναράδικα. Αφήστε επιτέλου ήσυχου του γουναράδε. Κάνουν τη δουλειά τους είναι από του τελευταίου παραγωγικούς κλάδους Της πατρίδας μας και χρειάζονται την ενίσχυση και τη βοήθειά μας Ε, θα ήθελα okay. να βάλω κάποια σποτ στο ραδιοφωνό okay. σας Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, ε, τι είναι όμως ε, τι... Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα, καταρχήν δεν κατάλαβα γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, Ε, ε κόψει μα ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι. Εδώ πήρα. Τρε μα να σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις Και γούνα, ναι. Η γούνα από πού την παίρνετε, το... ε, μα... Κάτσε να πάρω τη ε, θα... θα σε καταγείλω. Άντε και ρε. Γ...